101,5 FM Stereo. Δεν μπορεί να περιμένει κάτι από τον σου. Είσαι σκλάβο του. Τι άλλα ελληνικά έργα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε. Ρε Πούσημο να, να σα βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το πάρτι του με το να το πάρετε του καροτσάκι με το χέρι και να το μετάξετε στην ψυκάλια. Στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα. Ε, είναι νόμο αυτού του κράτου. Αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό τη εθνική σημασία. Μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοδοτώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρε σπόνε. Δεν λάμπανε.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 Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Μουσική Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Άρτα Τος 101,5 Στον τοίχο θα τσαμπονίξουμε και σήμερα Ορισμένα θεματάκια Μουσική Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου 2681 4060, Για τις δικές σας ωραίες παρατηρήσεις Εδώ είμαστε Καλημέρα στους φίλους που είναι συντονισμένοι, συντονισμένοι μέσω Ιερού Ιντερνεδίου Παντού, καλημέρα Κοζάνη, Ράδιο Αετός Καλημέρα Κώστα Καλημέρα RTFM Κύπρος Καλή σας μέρα όπου Στην Αγγλία Στη Γαλλία, στην Πορτογαλία. Καλή σας μέρα κυρίες μου και κύριοι Οχ Δαλκάδες Αναφώνησαν οι Έλληνες χθε. Γιατί αναφώνησαν έτσι Γιατί και τώρα που έχεις τις αγωνίες σου Με όλα αυτά τα οποία Για όλα αυτά τα οποία αγωνιά τέλο πάντων για το πάρτι της ε, Ξεκολόκλευνα, όπω τη λένε, Την, ε, όλα αυτά τάκ, ξαφνικά Σου βέρνω και μια ακόμη αγωνία. Παρετήθηκε, λέει ο Θεοχάρης του Χαρούλης Θέλησε αλλαγή του αλέτα έσπασε του αλέτα και του Υπουργείου και βάζουν καινούργια. Καταλαβαίνει, για τη Χέστρα σα μιλάω. Οπότε λοιπόν, ε, μέσα στην αγωνία τώρα είσαι κι εσύ, σε καταλαβαίνω. <Το> Τέτοιο προσώπατο τέλο πάντων, τέτοιος πατριώτης. <Το> να παρετηθεί λέμε τώρα ρε παιδί. <Το> γιατί, γιατί τον ετοιμάζουν τώρα το Χαρούλη, ποιος ξέρει. <Το> Πάντως ο Χαρούλης, ε, εντάξει καταλαβαίνεις τώρα για να είσαι σε τέτοιε ε, θέσεις αυτών των κυβερνήσεων, γενικά των κυβερνήσεων. Πρέπει να το έχει το αίμα σου το ρουφιανή λίκη. Ο Ρουφιανάκος λοιπόν, διότι περί τέτοιου πρόκειται Μετά την παρέτησή του Προσέξτε τι είπε Δεν τον λέμε αυθαίρετα Ρουφιανάκο Αν δεν με καλύψει λέει η κυβέρνηση θα μιλήσω Μίλα ρε Μόμολο Μίλα ρε Μόμολο Τι, τι, τι, τι, τι να σε καλύψει η κυβέρνηση θα μιλήσει! Μίλα ρε Μόμολο Ε Μόμολο Λε, μό... Θα μιλήσει λέει Κατάλαβες μεγάλε Αυτοί είναι οι κουκουλοφόροι που κυκλοφοράνε με τη φάτσα Έσφαξε, σκότωσε, συμμετείχε στο έγκλημα και τώρα ασχολούμαστε με τη Χέστρα του Υπουργείου. Κατάλαβεσαι, η οποία θέλει αλλαγή και η καινούργια την, ό,τι Χέστρα και να βάλει και από χρυσό, σκατά υποδέχεται. Με συγχωρείτε πρωί πρωί κιόλα, αλλά τώρα είναι θέματα αυτά. Δεν μα στάνει ο που έχουμε που έκλεισε βολή και, και δεν μα στάνουν όλε αυτέ οι δυστυχίε μα που δεν κάνει και καλό καιρό να κάνει τα μπάνια τη η ξυκλουκλόκλαι... Μπορόκλευλα Πως διάολο τη λένε Να έχουμε τώρα και το χέστρα Του Υπουργείου Συγγνώμη Οχ! Ο Θεοχάρης Ο Θεοχάρης μεγάλη Μάλιστα Παπαργιάς στο ανάγνωσμα συνέχεια Λοιπόν Εσείς που πήρατε μέρισμα Απ' το πλεόνασμα του Σαμαρά Θα πάρετε και δωρεάν σύνδεση στο ίντερνετ Για 12 μήνες ρε κοτούτσικα Αφάτε με χρυσά κουτάλια Λοιπόν ε, Σας δίνει και δωρεάν σύνδεση στο ίντερνετ Τώρα δεν έχει σημασία Αν δεν έχετε ούτε ρεύμα αλλά θα σας δώσει free wifi, free wifi για 12 μήνες. Μα τι άνθρωπες είναι αυτοί, τι κοινωνική, δεν αντέχετε άλλο αυτή η κοινωνική πολιτική, δεν αντέχετε άλλο. <Και> θα σας δώσει ένα κουπόνι ψηφιακής αλληλεγγύης που θα πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και θα ψωνίζετε, όχι λάθος κάνετε. Θα το ανταλλάσσετε σε όποια από τι επιχειρήσει συνεργαστούν με τη δράση και θα έχετε δωρεάν WiFi. Καλά λέμε δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Αυτά είναι κουπόνι ψηφιακής σα ηλικία. Λογικό Μαλακία στο σy... το ανάγνωσμα συνέχεια Ο πολυγαμίκουλος ε... Τατσόπουλος Μας δήλωσε ότι αν δι... δεν ήταν Ο Πύρος Δήμας θα είχα φάει ξύλο <laughs> to... Έλα Έλα ρε Τατσόπουλε Τελικά τον Πύρο Δήμα για μπράβο Το βγάλανε στη βουλή Τι άλλο θα δούμε ναι; Μαλακία στο ανάγνωσμα συνέχεια Μιχέλ Ασημακοπούλου αν ήταν λέει η χρυσή βγει στην εξουσία Θα κατέληγα σε κρεματόριο Γιατί ουβριά, Ιση Αυτούς τις πληρώνεις πληρώνει εκατομμύρια Πέρα από αυτά που ρουχώνουν Δεν γίνονται αυτά ρε Ελληνάρα Παρακαλώ Ορίστε Κόπηκε ο τηλέφωνο, μέχρι και ο τηλέφωνο δεν άντεξε την παπαριά και κόπηκε Δεν γίνοντα τα Μιχαλ Καλά κάνετε ρε Πούσι Ρε μου, καλά κάνετε Τι άλλη μαλακία έχουμε Α, η Πέμπτη φτωχή ήξερες εσύ ότι η Πέμπτη Φάλαγγα υπονομεύει το Πασόκ Δεν τα λέμε εμείς ο Μπέζενίς τα λέει, ο Μπένις, ο Βενιζέλος Ναι ρε σου λέω Τη φάλαγκα Α, πα, παπαρήσετε. <Ρι> σωστά, σωστά, σωστά, σωστό, σωστό. Πρώτη φορά στην ιστορία λέει Ένα φίλο τη έναν πολυγαμίκουλους σαν τον Κατσόπουλο δεν πηγάει να μην το πω έτσι σκληρά να πούμε που λέω άλλο πηγάιο και δέρνω Αυτό πηδάει και τον δέρνων Βγάλε τι να σου πω τώρα, κοίταξε να δεις κάτι Είναι, είναι πολύ, πολύ, σέρνεται πολύ live and style Και σέρνεται πάρα πολύ ε, Πώς να το πω ρε παιδί μου, έτσι, κατα, light κατάσταση ρε. Δεν έχει, βάλε λίγο λιπαρό ρε πουλάκι μου Να, να στανιάρει, να, να εμφανιστεί και κανένας άνθρωπας Ναι, με τα τσόπουλους, ρεπούσιδες, βίστιδες. Ρουφιανούς, πως τους λενε <Πενάλι> ψαριανούς Άκου τώρα μου φύγει Φοβάστε Ήξερες εσύ λοιπόν ότι η πέμπτη φάλαγγα υπονομεύει το Πασόκ <Πενάλι> <Πενάλι> Πριν πολλούς μήνες σας είχαμε μιλήσει για τα αγάλματα του μέλλοντος <Πενάλι> Όσοι είχατε ακούσει αυτές τις εκπομπές Λέρω πάντων δεν νομίζω Αχ, εσείς οι ολίγοι, <Πενάλι> <Πενάλι> οι ολίγοι Τέλος πάντων δεν νομίζω ακόμη να μου ρίχνετε άδικο Τα αγάλματα του μέλλοντο έχεις μπροστά σου Λοιπόν, μαλακία στο ανάγρασμα συνέχεια, ο Στουρνάρας και θέλει να μείνει στο Υπουργείο και δεν θέλει. Ε, Τέλο πάντων, κάποιες διεργασίες κάνουν τα αφεντικά τώρα εσωτερικά εκεί στην επιχείρηση που λέγεται Ενωμένη Ευρώπη και κάνουν διάφορες μετακινήσεις στα... στους υπαλλήλου τους. Οπότε, λοιπόν, ε, ξέρεις, πρέπει να δείξουν οι υπάλληλοι και υπάρχει και ένα πόπολο εδώ, ρε, παιδί μου. Αυτό το πόπολο το κυβερνάνε οι υπάλληλοι. Οι Στουρναρέοι, οι Θεοχαρέοι, οι και όλοι αυτοί oh, Να δείξουνε ρε παιδί μου και κάτι τελος πάντων all... Λοιπόν, μην μιλάς κυβέρνηση Μην, μιλ, μην καλύπτεις το Θεοχάρη κυβέρνηση για να μιλήσει Single. Να δούμε τι θα πει το παιδί Προπό, τι ακριβώς θα πει Να μιλήσει <Τι> Το θέμα είναι μεγάλε Ρουφιανάκο Ότι εσύ εξυπηρετώντας και υπηρετώντας Τους δολοφόνους Εκτελώντας τις εντολές τους Σκότωσες μαζί με τους άλλους Και σκοτώνεις καθημερινά Χιλιάδες Ελλήνων Έγκλημα Εγκλήματα για τα οποία δεν θα λογοδοτήσεις πουθενά Αντίθετα Θα περνάς μια χαρά Με τι αμοιβέ τι οποίε πήρε ω πληρωμένο δολοφόνο από τα αφεντικά σου. Φρίνο έβαλαν το σκοσμό στην Οικονομισιόν. Ήταν πολύ καλό φοροεισπράκτορα. Να βρείτε έναν καλό, ανάλογο με το Θεοχάρη. Φρίνο στην Οικονομισιόν. Το σκοσμό έβαλαν εκεί. Γιούγκερ, Μούγκερ, Σούλτς Ούλι έβαλαν το σκοσμό. Είναι ο Γιούγκερ, ο κολλητό του Τσίπρα. Λέμε τώρα που σκίζεται να τον κάνει πρόεδρα πάλι. Σκουσμός! Βγήκαν οι ρέγγιες και έκλεγαν. Οπό, ορίστε! Γκουγκ! Γκουγκ! Καίρετε, καίρετε, γκουγκ! Δεν πειράζεται, παιδιά, σε έχει καθυστέρηση! Πάρτε τηλέφωνο να ας έχει καθυστέρηση yeah. λίγο λοιπόν, που λες μεγάλη έχει καθυστέρηση δεν πειράζει yeah. μαζόχτηκαν οι μερολογίστρες εγκονομισιών oh, oh. χαμός, you you. χαμός. Yeah. το θέμα στο το παγκόσμιο το πανευρωπαϊκό είναι yeah. χαμός σου λέω yeah. ήταν πολύ καλός λένε καλός, καλός άνθρωπας, καλός υπάλληλος αν δεν κρατήσετε να βρείτε έναν ίδιο, καλά, μεγάλα δεν χρειάζεται. Έχουμε και καλύτερο από τον Θεοχάρη Ρουφιάνο. Μη στεναχωριέσαι, οικονομισιόν. Μη στεναχωριέσαι καθόλου. Θα βρεθεί καλύτερο φαγέα. Μην. Μην στεναχωριέσαι καθόλου. Μην στεναχωριέσαι καθόλου. Θα βρεθεί. Ε, ρε, σου μιλάω για χαμό, ο Θεοδωράκης Στεναχωρέθηκε. Στεναχωρέθηκε, σου λέω, έκανε. δεν έφαγε. Γιατί, λέει, την πλήρωσε ο, ο, ο, ο, ο δημόσιος λειτουργός στην κατάσταση και όχι το φορολογικό σύστημα. Κρίμα, ρε, παιδί μου, ο Θεδουράκης, ο Ποταμίσος, στην Αχώρκης, στη Ρημαν, μαύρες πλερέζες, αυτά που σας λέω τώρα είναι γεγονότα για την παρέτηση, για, το, για την κλωτσιά του Θεοχάρη. Λάθος η μεταχείριση Θεοχάρη ως από διοπομπέο τράγου, μα είπε το Πατριωτικό Κόμμα της Ρημαν. Ρε, να σας πω κάτι εγώ, δεν μας όλοι μαζί. Δεν μας χαίζετε όλοι μαζί. Δεν θα το πουν αυτό το δε μας χαίζετε 100-200 χιλιάδες άνθρωποι. Να έρθουν να σας πάρουν παραμάζωμα. Να τελειώνουμε με σας ρε Αθήρματα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου το θύμισες ε, τηλεακροαντή μου Κάτσε να το βρω λίγο, να το βρω, να το βρω λίγο Γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον αυτό το το, το αρθράκι Λοιπόν, ε, μισό λεπτάκι Δεν θα βρεθουν 120.000, 300.000 χιλιάδες, άνθρωποι Να αναφωνήσουν όλοι μαζί Δεν μας σχέζεται ρε παπάριδες Ρε φλούφλιδες της κοινωνίας Είστε ψηφισμένοι δημοκρατικά Αυτή είναι η δημοκρατία σας ρε Αυτή είναι η δημοκρατία σας Θα μας ζουρλάνετε εντελώς δηλαδή Θα μας ζουρλάνετε εντελώς Δεν αντέχεστε άλλο Όλα αυτά τώρα γιατί ήθελα να αλλάξουν υπάλληλο οι... οι... Πώς τι λένε Τα αφεντικά Όλος αυτός ο σκουσμός για το Θεοχάρη. Όλος αυτός ο σκουσμός μεγάλε Για το θεοχάρι το καταλαβαίνει. Ψάχνω να βρω, τι να σου πω τώρα Να σου πω, περίμενε Λοιπόν, ψάχνω να βρω Ας, το βρήκα Είχα γράψει ένα άρθρο Το είχα γράψει Προσέξτε, στις 9 πρώτου Πόσοι μήνες πέρασα Το ποιο είσαι εσύ ρε, Το ποιο είσαι εσύ ρε, Αναφερόταν σε αυτό το άθερμα σε αυτή τη μουτσούνα το Θεοχάρη Στο οποίο λαμβάνοντας αφορμή Από τις απειλέ αυτού του, του, του δολοφόνου Προς εσένα Προς εσένα να σου πάρει το σπίτι Και τα λιμπάν και τα λιμπάν Λοιπόν Απειλούσε με κατασχέσεις Όσους δεν πλήρωναν το χαράτσι Και αν δεν εξοφλούσαν Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου Λοιπόν είναι στι 9 Ιανουαρίου Γραμμένο το άρθρο Και του λέγα ποιος είσαι εσύ ρε Που απειλείς τα παιδιά των Ελλήνων Ότι θα κοιμούνται κάτω από τα άστρα αντί να Ποιος είσαι εσύ ρε που απειλείς αυτό και αυτό και αυτό Ποιος είσαι εσύ ρε? Και πόσοι θα βγούμε τελικά να τους πούμε Ποιοι είστε ρε τελικά Ποιοι είστε εσείς Ποιοι να βγούνε Ποιοι να βγούνε 80% πήραν τι εκλογές Οι θεοχάριδες πήραν 80% τις εκλογές Από αυτούς που ψήφισαν καμία αντίρρηση Πόσο να τους αντέξουμε πια Και βγαίνουν σήμερα να πούμε και, και, και κλαψομουνιάζουν. Όλα αυτά τα αθήρματα τα ψηφισμένα δημοκρατικά Για δολοφόνους τύπου Θεοχάρη Λε Ρε πλάκα μας κάνετε τελικά Λε. Πλάκα μας κάνετε και καλά μας κάνετε Λε. Αλλά τι φταίμε εμεί τώρα που τρώμε την πλάκα σας Λε. Και δεν καλά οι ψηφοφόροι σας δεν καταλαβαίνουν Θεό ε, Υπάρχει λίγδα Εμείς πόσο να αντέξουμε ρε μεγάλε Πόσο να αντέξουμε Διότι όταν ακούς Αυτά που ακούσα από ρεμάδα, από Θεοδωράκη, από την Κονομισιόν και το Θεοχάρι. Και όταν ακούσα από τον Τσίπρα ότι ο Στουρνάρας είναι υπάλληλος του Βερολίνου... Πρόσεξε. Ο Τσίπρας, αυτός που αυτή τη στιγμή σκίζεται για να βγει πρόεδρος ο Γιούγκερ, μας λέει για τον Στουρνάρα ότι είναι υπάλληλος του Βερολίνου. Ο Τσίπρας τι ως υπάλληλος είναι. Διότι και ο, και ο Στουρνάρας για τον Γιούγκερ σκίζεται. Και ο Σαμαράς για το Γιούγκερ σκίζεται. Ο, στουρνά, ο Τσίπρας που σκίζεται για το Ιούγκερ Πιανό υπάλληλος είναι τελικά Παρακαλώ Δηλαδή, Μεγάλη, έχει δίκιο, τη λέει <Τι άνθρωπο> <Τι> ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή, με πρώτο βιολί <Τι> ναι, ναι, την Κομισιόν, τη οποία είναι υπάλληλο ο Θεοχάρη, έτσι, που ορίζεται, μαζί με την Κομισιόν ορίζονται Θεοδωράκη, Ρημάν και τέτοια. Είναι κοινή η ομάδα, το καταλαβαίνει. Ναι, ναι, ναι, είναι κοινή Έχεις δίκιο τηλεακροακή μου Είναι κοινή η ομάδα Που ορίονται αυτή τη στιγμή Για τον υπαλληλίσκο Της Κονομισιών, των αφεντικών του Θεοχάρη Λοιπόν Και φτάνει στο σημείο τώρα πρόσεξε ο Στουρνάρας Τον οποίο αποκαλεί Υπάλληλο του Βερολίνου Ο έτερος υπάλληλος του Βερολίνου Τσίπρας Φαγώθηκαν οι υπάλληλοι μεταξύ τους Λοιπόν Φτάνει στο σημείο του Νάρα να λέει ότι οι θυσίε είναι του ελληνικού λαού και όχι του Θεοχάρη και εμεί καθόμαστε. Εμεί ποιοι εμείς θα μου πει, Εμεί που δεν ψηφίσαμε, ίσω ξέρω εγώ τι να σου πω, Μεγάλη. Τι ακριβώ να σου Δηλαδή. Λε. Και όχι απλώ του ακούμε, αλλά η αγωνία μα είναι αν έβρεξε στο σκορπιό και αν η κυλίτσα τη στάδεξε κολλιάρας φούσκο επειδή είναι εγκαστρωμένη. Λοιπόν, κατάλαβε Μεγάλη, κυλίτσα. Έτσι λέμε, όταν λέμε για τις δικές μας τις γυναίκες σας, λέμε τι δικέ μα τι γυναίκε, α πούμε λέμε ότι είναι έγκυο, είναι εγκαστρωμένη. Ενώ άμα είναι ε, στην τηλεόραση έχει κυλίτσα και φουσκώνει. Ναι, φουσκώνει η κυλίτσα. Λοιπόν, μεγάλε αυτή είναι η κατάσταση. Είναι υπάλληλο λέει τη του Βερολίνου ο Τσουνάρα, ο υποστηρικτής του Γιούγκερ, ενώ ο Αλέξη που σκίζεται για τον Γιούγκερ δεν είναι υπάλληλο του Βερολίνου. Είναι υπάλληλο του λαού. Του λαού, ναι. Με μεγάλε! μεταξύ, ο Αλέξη πραγματικά για μα βέβαια έχει μεγάλη πλάκα. Όταν τον αμολάνε και δεν του έχουν γραμμένο στο χαρτί τι θα πει, με τι μυαλό να μιλήσει. Προσέξτε τώρα τι είπε ο Αλέξη. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία που αφορά την ΕΙΔΑΠ, η κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει στην εκποίηση, στην ιδιωτικοποίηση τη ΕΙΑΤ και τη ΕΙΔΑΤ. Ρε αλέξη, δεν έχει περάσει ένα μήνα που το Συμβούλιο τη Επικρατεία έκρινε παράνομε τι απολύσει των καθαριστριών και υποχρέωνε το Υπουργείο να τι προσλάβει. Βγήκε ο Στουρνάρα, ο Στουρνάρα τώρα, και έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του την απόφαση. Και εσύ μα μιλάς για αποφάσει του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Ρε αλέξη. Βρε Αλέξη Αλέξη Βάλε λίγο βουτυράκι εκεί στη φρυγανισμένη φέτα σου Και μετά έλα μας σε επανάσταση να. Μουσική Μουσική Μουσική Διότι ο Αλέξης Μεγάλε δεν ενδιαφέρεται για, αποτελέσματα, για τα αποτελέσματα Που έχει το δίθεν χρέος στην Ελλάδα Αλλά για το ότι Δεν μπορεί να αποπληρωθεί Και αυτό θα φέρει Σε δινή θέση την Ενωμένη Ευρώπη μεγάλη τώρα Ακούς ρε μεγάλη αυτά στα λέει τώρα ο Αυριανό Πρωθυπουργό, Η ελπίδα του λαού Ο Αριστερός Τσίπρας Στα λέει ο Αριστερός Τσίπρας Το ελληνικό χρέο δεν είναι βιώσιμο Και απελεί τη σταθερότητα της Ευρώπης Εμείς θα σου απαντήσουμε στα παπάρια μας η Ευρώπη Αλλά για ποιο ελληνικό χρέο μας μιλάς ρε Τσίπρα Για ποιο ακριβώς ελληνικό χρέο που δεν είναι ε, βιώσιμο Για ποιο ελληνικό χρέο που δεν είναι βιώσιμο μας μιλάς και τι μα ενδιαφέρει, λέμε ρε παιδί μου, του 5, 10, έναν, δύο, μισό. Η, σταθερότερα, η σταθερότητα τη εταιρεία που σε πληρώνει τη ΕΕ. Τη εταιρεία τη οποία είσαι υπάλληλο τη ΕΕ. Τι, τι ακριβώ μα ενδιαφέρει, ρε μπουμπούκο, μπουμπουλίνο, ε, μπουμπουλίνο Διότι περί μπουμπουλίνου πρόκειται. Μπουμπουλίνο είσαι τελικά. Ακού, λέει, μα ενδιαφέρει, απειλ, απειλείται λέει η σταθερότητα τη Ευρώπη ή για την Ελλάδα, ρε, για τη σταθερότητα τη Ελλάδα. Πεθαίνει ο κόσμο, ρε Μπουμπουλίνο. Πεθαίνει ο κόσμο. Πεθαίνει ο κόσμο, δεν έχει να πάρει φάρμακα. Είναι σε κατάθλιψη, δεν έχει ψωμί να φάει και μα μιλάς ακόμα για τη σταθερότητα τη Ευρώπη. Ε, υπαλληλίσκο τη Ευρώπη. Διότι υπαλληλίσκο τη Ευρώπη είσαι και και, και τη βούλα σου και την υπογραφή σου με τον αγώνα που κάνει τι τελευταίε μέρε yeah. για το άθυρμα του ναζιστικό που λέγεται Γιούγκερ. Μη μας κάνεις άλλο πλάκα Μπουμπουλίνο <Σμή> Να μας κάνουνε πλάκα ξέρω εγώ τίποτα καραβάνες με αριστερές πλατφόρμες Προσέξτε μη γύρει η πλατφόρμα Δεξιά και χεστεί η βάρκα <Σμή> Λοιπόν <Σμή> Να μας κάνει πλάκα και ο Μπουμπουλίνος Τώρα ο αριστερός Ο Μπουλμπουλ Ε Μπουλμπουλ <Σμή> Δεν υποφέρεστε άλλο ρε Δεν υποφέρεστε άλλο δεν υποφέρεστε άλλο hey! Άκουλε, Θα έρθει σε δινή θέση η Ευρώπη Από το χρέος της Ελλάδας hey! <laughs> Ε βέβαια Τι άλλο σε ενδιαφέρει εσένα Η Ελλάδα Λοιπόν τώρα ε, Έχεις να μας πεις τίποτα μπουλμπουλ -μπουλ μου Για τα 6 δις που πρέπει να πληρώσουν οι Έλληνες Μέσα σε 6 μήνες Σε 6 μήνες Πρέπει ε, αν έχει κάποιο δουλειά αυτή τη στιγμή να δουλεύει χωρί να τρώει, να πληρώνει φω, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, ρούχα, παιδί, τι έχει να πληρώνει μόνο πρέπει να, για να πληρώνει έξι μήνες του φόρου. Μιλάμε για όσου έχουν δουλειά. Έχει να μα πει τίποτα γι' αυτό, ή χορ, Ερχόμενος χορτασμένο από τι παέγες σου και τι επαναστάσει, λοιπόν εντάξει, δεν κάνει τίποτα άλλο από ό,τι σου λένε και τα αφεντικά σου. Ρε πλάκα μας κάνετε! Πλάκα, πλάκα μας... Καλά κάνετε! Εξειδείς λοιπόν! Καταλαβαίνεις, θα πει εξειδείς! Έχεις να μας πεις τίποτα γι' αυτό! Έχεις να μας πεις για το... προχθές που ψήφισαν για την νότια Χαλκιδική ότι δεν μπορείς να ζει εκεί είναι τουριστικός προορισμός και για την βόρεια ότι δεν μπορεί να ζει εκεί είναι μεταλλεία! Γι' αυτά έχεις να μα πει τίποτα! Ή το μόνο που μας έχει στρελάνει τον τελευταίο καιρό Είναι μήπως το αφεντικό σου ο Γιούγκερ Δεν γίνει πρόεδρος στην κονομισιών Ρε παράτα μας ρε μπουμπουλίνω Μπουμπουλίνω είσαι δε <Κι> Σου πιάσω λίγο το μαγουλάκι Μια χαρά θα σει. Αγαλε λέει κανένε ντάτσι ντάτσι το Μπούτιν δεν τον καλέσανε λέει το Μπούτιν, το Μπούτιν, μο Μπούτιν όλα και ξέρω ψωμί μόνο Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Αυτός προχθές που βομβάρδισε αμάχος, έτσι Θα βρίσκεται στην Ορμανδία για την επέτειο της απόβασης ενάντια στον αζισμό Εν το μεταξύ αυτού του έχει ξεραθεί το χέρι Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο, έτσι Μάλιστα, στην Ορμανδία θα παρευρεθεί και ο αγωνιστής της Δημοκρατίας Παπούλιας. Μουσική θα βγάλουν οικογενειακή φωτογραφία, like τιμώντα την απόβαση η οποία ήταν ενάντια στον ναζισμό. <μουσική> Μαζεύονται όλοι οι ναζίστες τώρα να, να τιμήσουν την απόβαση ενάντια στον ναζισμό. <μουσική> Παράτε, ναι! Like like... Μπουλμπουλίνο Τσίπρα. Μέσα σε πέντε μήνε άλλοι 110.000 έχασαν τη δουλειά του. 110.000 έχασαν χιλιάδε. Επίσημα, ας τα ανεπίσημα έτσι. Έχεις να μας πεις τίποτα γι' αυτό, ρε. Γι' αυτό έχεις να μα πει τίποτα. Ρίκο Κοβερίκοκο. Πώς έλεγε εκείνο το τραγούδι. Μαγουλάκι, Ρίκο Κοβερίκοκο. Επίσημα 110.000. Γι' αυτό έχεις να μα πει τίποτα. Λοιπόν τα. ένα παλικαράκι μικρό παιδί έχει πρόβλημα βαρυκοΐας και έπαιρνε επίδομα για τα ακουστικά βαρυκοΐας. Ε λοιπόν του κατέσχεσαν το επίδομα ακούς μπουλμπουλ, -μπουλ. ακούτε ρε ακούτε που κλαίτε για το Θεοχάρι και όλα αυτά τα αθήρματα. Του κατέσχεσαν το επίδομα βαρυκοΐας του ανήλικου γιατί ο πατέρας του χρώσταγε στην εφορία. Του καταλαβαίνεις τι κοινωνία έχετε δημιουργήσει Αυτό δεν είναι αναλγησία Αυτό δεν είναι δολοφονία Αυτό δεν, δεν υπάρχει λέξη να σας χαρακτηρίσουμε Τόσο εσάς τις λεγόμενη συμπολίτευση, Όσο και εσάς τις αντιπολιτευόμενης συμπολίτευση Που σέρνετε το χορό το των δολοφόνων Δεν υπάρχει λέξη να, να, να, να σας χαρακ... Διότι δεν είναι Η αναλγησία φαντάζει μικρούλα λέξη μπροστά σε αυτό που έχετε μεταβληθεί το κάθαρμα είναι μικρούρα λέξη μπροστά σε αυτό που έχετε ε, ε, μετασχηματιστεί το, το ακουστικό βαρικοΐας το επίδομα του ανήλικου το κατέσχεσαν γιατί ο Θεοχάρης τέτοιους νόμους προωθούσε και με τέτοια τσεκούρια σκότωνε τον κόσμο μέχρι χθε και να πάει άλλο στη θέση του τώρα και κλαίει κονομισιόν και παρέα με την κονομισιόν η υπάλληλη της, ο Θοδωράκης, η Ρημάδη και όλοι οι άλλοι. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Πες μας τη δική σου ρε, μεγάλη αλήθεια. Ποια είναι η δική σου αλήθεια τελικά. Λοιπόν, μεγάλη παιδί ψήφισε σωτήρες ε, για την αυτοδιοίκηση, να σε ενημερώσουμε, θα μου πεις και τι έγινε. Εμείς θα σε ενημερώσουμε. Στο πλαίσιο μνημονιακών δεσμεύσεων, αλλά και των μέτρων που ψηφίστηκαν στο Μεσοπρόθεσμο, από την κυβέρνηση, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες γίνονται με σαφήνεια πεδίο υλοποίησης της κυβερνητική και κοινοτικής πολιτικής, αποκτώντας και τα θεσμικά εργαλεία προκειμένου να τρέξουν το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 Καταλαβαίνεις τώρα μεγάλε Καταλαβαίνεις λοιπόν Άντε τώρα σου λέω εγώ να πούμε ο σουτήρας που, που, που ψήφσεις να πάει κόντρα σε αυτά που θα κατεβάσουν στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια που είναι μνημονιακές δεσμέψεις Το καταλαβαίνει ή όχι Καλά θα μου πεις το παιδί θα πάρει και 200-300 ευρώ ως δημοτικός σύμβουλος Έχει και το αμετάθετο Εντάξει αυτό το καταλαβαίνω Το παιδί αυτό Το παιδί το δικό σου Θα μπαπάριας στο θα μου πεις εκεί τι... Ουζιουτήρας να είναι καλά Επίσης να σου δώσουμε άλλη μία ενημέρωση από την 1η Ιανουαρίου του 2015 θα περάσουμε όλοι καλύτερα από ό,τι περνάμε τώρα διότι το πλεόνασμα θα έχει σκεπάσει τα πάντα όπως η στάχτη στην Πομπιεία Μηνιαία πρωής φόρου από συνταξιούχους και μισθωτούς Το καταλαβαίνεις Παναστάτη μου Μηνιαία πρωής από συνταξιούχους και μισθωτού. Οι εργοδότες θα παρακρατούν από τους εργαζόμενούς τους τους φόρους του κράτους Και θα τους αποδίδουν οι ίδιοι σαν να ήταν φοροϊσπράκτορες Κατάλαβες περίμενε ορίστε Εντάξει, το νομοσχέδιο που περνάει για την αυτοδιοίκηση είναι το σοβαρότερο των πέντε τελευταίων χρόνων. Αλλά εδώ το, το, το, το, τον άλλο τον σκοτώνουν και δεν δίνει σημασία. Σημασία έχει ότι έβγαλε του Δήμαρχου, του Ουσκότ. Του Ουσκότ, του Δήμαρχου και του Βίδιου Δημοτεγιάχου, έμβολου. Ρε πλάκα μα κάνει τώρα, μην μα. <σκυκλίδη> λοιπόν, ναι, δεν σου νοιάζει τίποτε. Είναι όλα τελειωμένα. Είναι <σκυκλίδη> όλα τελειωμένα. Άντε να κουνηθείς τώρα για την πολιτική τη ΕΕ με τι 8 πόσε περιφέρειε και του πόσου δήμου πήρε <χω> ο πατριώτη Σαμαρά. Διότι, ρε παιδί μου, ο, ο υπάλληλο του Σαμαρά στην τοπική κοινωνία ε, είναι ανεξάρτητο. Κατάλαβες τώρα τι σου λέω, έτσι. Σε κάθε τοπική κοινωνία, λοιπόν, από 1η Ιανουαρίου, λοιπόν, προείσπραξη φόρων για μισθωτού και συνταξιούχους Οι εργοδότες θα παρακρατούν του φόρου και θα του αποδίδουν ως φοροεισπράκτορες Αν ο φόρο του εργαζόμενου αφορά ακίνητα, τότε θα προπληρώνονται από το μισθό του. Όσοι έχετε δουλειά καταλαβαίνετε τι σας περιμένει από 1η Ιανουαρίου του 2015 Θα μου πεις δεν σε νοιάζει καταλαβαίνω, Σε καταλαβαίνω απόλυτα Κλάψε για το Θεοχάρη τώρα Κλάψε για το Θεοχάρη και άκου τη Μισέλ Να σου λέει τους φόβους της Όπως επίσης και τον πολυγαμίκουλους ξεφτήκουλους Να σου λέει αυτά που σου λέει και να κάνει τα show στη Βολή Λοιπόν αυτή η κατάσταση είναι... Είναι έτσι Αυτή είναι η πραγματικότητα Μωρίστε Κακούργες Έτσι έτσι έτσι Ναι να σε καλά Να είσαι καλά καλημέρα Χαιρετισμού στη γιαγιά την κούλα Δεν καταλαβαίνουν τίποτα μεγάλε, Δεν καταλαβαίνουν τίποτα Αυτοί οι ίδιοι τώρα όλοι οι επαναστάτες Σου λέω, που ψηφίσανε και τους τοπικούς σωτήρες τους Που είναι ανεξάρτητοι ναι, Που έχουν ψηφίσει μνημόνια Αυτά είναι στα μνημόνια όλα Αυτά όλα πρέπει να τα εκτελέσουν οι δήμαρχοι και οι, οι, οι περιφερειάρχες τι θα κάνει νουσουκόμμα η Ζήβολους, η Πανάσταση Ουι Ουι, ουι μάνα μη <Τι> Τώρα από πρώτη του μηνό λοιπόν θα πέγαινε να παίρνει μισθό ο άλλος και δεν θα βρίσκεται τίποτα διότι όλα θα είναι φόροι έτσι αλλά δεν το νοιάζει λέμε για αυτούς που έχουν απομείνει με δουλειά γιατί οι άλλοι που είναι χωρί δουλειά δεν ξέρουν τη δουλειά τους πάνε και ψηφίζουν ε, ποτάμια, ηλιές ε, με, με με δημοκρατικά αυτή ναι Κάποιο τους ψήφιζε αυτούς Εκτός κι αν αυτά τα νούμερα Είναι μαγειρεμένα είναι μεγάλε Τι άλλο να σου πω Ναι αυτόν που Αυτόν που κατάσχεσε, Λέμε τώρα πιανόμαστε από αυτό Το επίδομα για το ακουστικό βαρυκοΐας Του ανήλικου Αυτόν γουστάρεις μεγάλε Το θέμα θα μου πεις Ότι το παιδί το δικό σου δεν έχει βαρυκοΐα Και δεν παίρνει επίδομα Διότι ακόμα η λίγδα σου Φτάνει το λίπο σου έτσι δεν είναι Καλά τους έχεις για bit μαλάκες Να σου αφήσουνε το λίπο σε σένα <Τοί> Τους έχεις για bit για bit Κουτόφραγκους τους κουτόφραγκους <Τοί> Αν Μα μη μας τέτοια έρχονται οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι Είναι δίτες λέει και θα βρουν το δεύτερο μηχανισμό αντικειθήρων Στο ναυάγιο που βρέθηκε και ο το πρώτος Αντελάτε <Τοί> Αμερικάνοι να μου σας παρακαλώ, ε, παρακαλώ. Όχι. όχι, όχι, όχι. Ποιος να το καταλάβει ρε, γουλάκι μου. Βλέψα, βλέψα να το καταλάβει. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Μα α, α, αγαπητέ μου, δεν το καταλαβαίνουνε. Δεν το... Αυτό που είπαμε ότι από μεθαύριο ξεκινάνε Έξι μήνε πρέπει να δουλεύει για του φόρου και... αν έχει δουλειά, έτσι. Και έξι μήνε για το ασφαλιστικό ταμείο, αν έχει δουλειά. Καλά, οι υπόλοιποι πρέπει κάθε μήνα να πληρώνει το φόρο, οι υπόλοιποι πάμε στη ψυρού. Δεν το καταλαβαίνουν. Δεν ξέρω, εκτό κι αν έχουν τόσα πολλά λεφτά οι άνθρωποι. Μακάρι να έχουν, έτσι. Δεν το καταλαβαίνουν. Τι μου λε τώρα να μου Εδώ δεν το καταλαβαίνουν, εδώ του το, το σφάζουν το και μία, πήγαν στη, σε δυο κάλπε στη μία ψηφίζαν τον κατήμαυρο της Νέας Δημοκρατίας και στην άλλη τον επαναστάτη του, του Τσίριζα Τι να καλαβάβουνε ρε μεγάλε Τι να καταλάβουν ακριβώ. Παρακαλώ <Κι> Έλα ρε πάλι ο Τι κάνει?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 τι να κάνε ρε γιώκη, δεν σε φτάνουνε μόνο αυτά, έχεις και το νεμπάγελο, αυτό λέει ουνόμους, ουνόμους, ουνόμους. Τι να καταλάβουνε ρε φίλε, τι να καταλάβουν. Ε, είπαμε είναι το 30% το οποίο ανάκατα το σφάζουνε εδώ και 3-4-5 χρόνια και το υπόλοιπο τελικά να πούμε υπάρχει λίγδα μεγάλε, αυτό είναι, η... έχει, έχει, έχει, είχε δίκιο ο όταν είπε ξέρουμε ότι τα έχετε κρυμμένα στα μπαούλα και στο πάπλωμα και θα σας τα πάρουμε. Τελικά μάλλον είχε δίκιο ο Στουρνάρας. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Όπως δεν εξηγείται να πούμε και η, η ερμηνεία δηλαδή αυτής της... Ε... Αυτό των πουλουκιδών να ψηφίσουμε τους... τα παιδιά τα μας. Τι θα έχουμε λοιπόν στην Ελλάδα. Έχουμε το μεγάλο αδερφό θα έχουμε θερμικές κάμερες. Έλα μην μου λες τέτοια και με δορυφορικέ λήψεις θα πηγαίνουν στο αρχηγείο της Ελλάς για να καταπολεμηθεί η λατρομετανάστε καλό ωραίο ανέκδοτο είναι αυτό <Καλόν> αυτό είναι ωραίο ανέκδοτο ρε μεγάλε ξέχασες τα Ξέχασε πακετούμια που εισέπραταν οι πασοκομούριδες για, τις... <Καλόν> για τους λατρομετανάστες <Ταλόν> τα πακέτα τα ξέχασες και τώρα ποιο ξέρει τώρα τι πακετούμινα αυτό για την ψηφιακή εποχή λοιπόν όπου στην ελληνική αστυνομία με θερμικές κάμερες θα σαρώνουν τώρα όλο το πλανήτη Το Αιγαίο ποιος ξέρει Και θα βλέπουν στην Απ πέρασε εδώ ένα σαραψ. Ξαμοληθείτε πιάστε τον Ά, Είπαμε κάντε μας πλάκα κάντε μας. Το σηκώνει ρε παιδί μου Το γουστάρι το πετσί μας Το γουστάρι το πετσί μας Δεν έχω ημερίσει ο Δελτίου Ξυλού Επιμερίσει δελτίο δελτίο Ξύλου για τις καθαρίστρες ε, Δεν θα φάγανε καμιά ψηλή χθες ε, Να τρώνετε Καθημερινά ρε παιδί μου πως παίρνει Ο, ο Μπολμπολ Τσίπρας το πρωινό του Με τα φρυγανισμένα του βούτυρα Ξέρω εγώ πορτογαλάδες και τέτοια ε, Αυτές παίρνουν πρωινό Καμιά σφαλιάρα εκεί από τα μάτια Λογικά δηλαδή δεν θα μείναν παραπονεμένες Και χθες Παρακαλώ Σιγά λέει ένας εδώ Μην αυτά είναι για τους ανθρωμετανάστες Ε με, πρέπει να τα βάλουνε ρε παιδί μου Και εσύ με κάποια Δικαιολογία να πούμε Πως θα, θα είναι τα πακέτα να πούμε Και εσύ να πάπα πα, παι... Ελάτε τώρα να ρίξουμε ένα σκοσμό Για το Θεοχάρη ε, Παρακινούμε την κυβέρνηση Να μην μιλήσει Να μην τον καλύψει το Θεοχάρη Για να μιλήσει ο Θεοχάρη. Τώρα όταν θα μάθεις την καινούργια θέση του Θεοχάρη κάπου που θα τον εχώσουν εκεί πέρα Πάλι θα λες Τι θα λες, τίποτα δεν θα λες Δεν καταλαβαίνεις, από πρώτη του μηνό κάθε μήνα πρέπει να πληρώνεις τόσους φόρους που ισούται με... Πιο πάνω από το μεροκάμα το που παίρνει. Όχι, ε! Oh, δεν το καταλαβαίνει, μεγάλε. 3, 11, 3, 12, 3, 15 και 3 το λάδι, τρει το ξύδι. Έχω μιλιπτά οι μισοί χώμα. Τα πόρτα, αλεπτά. Αλέξη. την επανάσταση να τελειώνουμε, ρεαλέξη. Έλα, ρε, Πώ μα είπε ο Αλέξη. Το χρέος λέει μην δημιουργήσει καμιά αναταραχή στην Ενωμένη ΕΕ μου Ευρώπη Και μου πάθει τίποτα η Ενωμένη ΕΕ. μου Ευρώπη Τι είναι τούτο το πράγμα με την Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη Τι φούντομα είναι αυτό είδε Με την Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη ότι το φούντομα είναι τα τελευταία δύο χρόνια Δεν ξεκίνησε από την αρχή της ιστορίας Το φούντομα αυτό με την Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη είναι, είναι το τελικό στάδιο Το φούντομα γιατί και πριν στην Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη ήσουν Από την εποχή του, του έτσι και μετά ο Έτσι σου βάλε και κοινό νόμισμα, Α, δεν έκανε έτσι σαν ρε ρεπουλάκι μου. Ρε. Yeah, δεν έκανε δεκιμόσουνα και ξύπνακε με την Ενωμένη Ευρώπη. Αγκαλιά no, no, no. λες και η μόνη καμπελούτσινα. Okay. Τι ζούρλια είναι αυτή που σα έχει πιάσει όλου: αριστερού, δεξιού, κατήμαυρου, αστρόμαυρου, πράσινου, κίτρινου, μπλε, κόκκινου, με την Ενωμένη Ευρώπη. Τι, τι, τι, τι ζούρλια είναι αυτή που σα έχει κυριεύσει, να πούμε, με την Ενωμένη Ευρώπη. Η Ευρώπη λοιπόν Ας να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι τώρα Αφιερωμένο σε όσους δεν γουστάρουν Τα καθήκια της Ενωμένης Ευρώπης Έχασα ή πια και ξέχασα. Κι παλιά, αγάπη μας τελείωσε για πάντα. Πήρα τη στράτα μου και έχω τα νιάτα μου. Να τα ξοδέψω στη ζωή για να βλά δεν αν τελείωσε η αγάπη μας ο κόσμος δεν τελειώνει κάτι καινούριο έρχεται κάθε που ξημερώνει. Άλλαξες κι άλλαξα και κατάσταλαξα δε μενούν οι ίδιες οι καρδιές αιώνια. Αγαπηθήκαμε μακούραστηκαμε έτσι συμβαίνει σαν τα για τελείωσε η αγάπη μας ο κόσμος δεν τελειώνει κάτι καινούριο έρχεται κάθε που ξημερώνει κι τελείωσε η αγάπη μας ο κόσμος δεν τελειώνει Κάτι καινούργιο έρχεται κάθε πουξιμερώνει. Αυτά. Άκου το τέλος τώρα, μία. κάτι το οποίο δεν συνάδει με την προσφορά σου. Έγινε μια έρευνα, Λέει για τις πιο δυστυχισμένες ε, χώρες του κόσμου. Οι πιο ε, μες τις δέκα είναι η Ελλάδα και είναι στη δεύτερη θέση. στη ε, λοιπόν, στην πέμπτη. Είναι η σφαγμένη Συρία Η Ελλάδα της ειρήνης είναι στην τέταρτη θέση Η σφαγμένη Συρία που με στον πόλεμο Είναι καλύτερα από την Ελλάδα Το καταλαβαίνεις μεγάλη Βέβαια με αυτά που βλέπουμε γύρω μας Με τους χορούς, με τα τραγούδια Και με τα συρτοτσιφτετέλια της νίκης Δεν συνάδουν αυτά Θα έλεγα ότι η μερίδα του λαού Που σφάζεται, συνεχίζει να σφάζεται στην Ελλάδα Ναι, είναι έτσι Νομίζω ότι θα είναι και στην πρώτη θέση παγκοσμίως Λοιπόν Τα άλλα τώρα Άστα Πρέπει να πονέσει η λίγδα στον εγκέφαλο Λέμε Πράγματα τα οποία δεν θα γίνουν στον αιώνα τον άπαντα εδώ Κυρίες μου και κύριοι τέλος για σήμερα Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλαίδια του καναλάρκου Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για, τις, για την υπομονή σας Για τις ωραίες παρατηρήσεις σας Και ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντες Πολύ καλά Για και χαρά σας Υπότιτλοι AUTHORWAVE